Balkan, Balkan, Balkan, e bakañeros. Vamos. Mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. τη μετράει για να κοιμηθεί η προβατάκια; Όχι, είναι οι ψηφοφόροι. Ψηφοφόροι είναι τους μετράει είναι η αλήθεια εδώ άδωνις Γιοργιάδης, γιατί αυτούς τους ψηφοφόρους χτές τους συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω στην Βόρεια Ελλάδα που έχει, είχε πάει η περιοδια. <σοξελίου> τα είπαμε είναι τα Τα και αυτά πόσα, πόσα, πόσα λίτρα. <σοξελίου> <σοξελίου> τα πρόβατα είναι κάπως πιο χαμηλά οι από τα... Πότε <σοξελίου> τα α πούμε. Τα φίτα. Μάρα τη ζωή Απολύτω κοπάδι αποτελούμενο από 300 πρόβατα νέα μαζί με τα δικαιώματα. Για περισσότερε πληροφορίε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο. Okay. 6974 Μαζί με το κοπάδι δώρο τα σκυλιά. Γενικώ, παίζει πάρα πολύ όλο αυτό Εδώ ήταν τα πρόβατα με τα δικαιώματα Γιατί πάντα τα πρόβατα έχουν και δικαιώματα Εδώ είχαμε πολιτήριο, γνωστοποίηση το είπε Αβάδιστα που λέγαμε παλιά Εδώ ο κύριος από διαφήμιση επαρχιακού ραδιοφόνου Έλεγε έκανε την καμπάνια για να πουληθούν τα πρόβατα Κάπως έτσι πάμε να ξεκινήσουμε Η σύλληψη παπά παίζει πάρα πολύ στην επικαιρότητα λογικό-λογικότατο μετά από 9 μήνες κατάφερε η ελληνική αστυνομία να συλλάβει τον χρυσαυγίτη φασίστα Πάπα υπαρχηγό της Χρυσής Αυγής η Σοφία Βούλτεψ το πρωί ήταν σε πάνελ και μιλάει για τον Παπα. Είναι ξεκάθαρο εδώ πια σε όλους ότι η Χρυσή Αυγή μπήκε στη φυλακή επί Νέας Δημοκρατίας, επί Σαμαρά, και κατορθώθηκε, έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθεί η δίκη της χρυσή Αυγής πάλι επί Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο! Τώρα, προφανώ, σε μια τέτοια ιστορία, ναι, μπορεί κάποιος να ξεφύγει, κάποιος να κρυφτεί Μπράβει και τα εντάξει. Εντάξει Συντάνε, νά, ε, Εντάξει Δεν χρειάζεται Δεν είναι ανάγκη δεν είναι, Εγώ πραγματικά παρακολουθώ Όλο τον κόσμο ότι γίνεται Δεν γίνεται αντιπολίτευση με κάθε τι που συμβαίνει mm -hmm. Δεν γίνεται Δεν χρειάζεται, είναι αυτό το εντάξει που λέει Δεν χρειάζεται να κάνουμε αντιπολίτευση για κάθε τι που συμβαίνει Ήτανε δέκα βουλευτέ. Πώ ήταν τις, τις χρυσή Αυγής που μαγλαρώθηκαν. Έφυγε ένας, εντάξει δεν είναι κάτι σοβαρό Δεν έφυγε ένας από τους χίλιους που και πάλι θα ήταν σοβαρό σοβαρότατο Έφυγε ένας από τους δέκα, ο νούμερο δύο Ο νούμερο 2 έφυγε, τους παρακολουθούσαν πολύ στενά Τους είχαν στα πέντε μέτρα, έχεις να παρακολουθήσεις δέκα. τον 1, το τον 2, τον 3, τον 4 μέχρι το 10. Έτου έφυγε ο 2. Ο 2, δεν έχει και ο βύο. Δεν, δεν είναι και τόσο τραγικό, κάπω έτσι τα λέει η κυρία βούλτε. Λίγο μετά τίθεται στην κουβέντα και η γκάφα με τον μπικάσο, τον μπίνακα που έπεσε. Και ξαναχρησιμοποιεί πάλι αυτό το τάξη που είπε για τον παπά, το είπε και για τον μικά Mm -hmm. δεν, δηλαδή, δεν κολλάει ο Πικάσο που mm -hmm. ατύχημα. Δεν κάνει φορά, <laughs> πα στον Πικάσο. <laughs> <laughs> δε, δε, όχι, θέλω να πω ότι τώρα τι σχέση έχει. ότι Δηλαδή, επίποση. Δεν μπορεί να μετακινεί δηλαδή... ένα πίνακα τόσο σημαντικό yeah. και τέτοια αξία με έναν που τον παίρνει από εδώ, τον πετάει από εκεί. Εγώ πίστευα στην αρχή ότι είναι αντίγραφο. Λέω: Αποκλείεται κανονικό πίνακα. Όχι, δεν είπα αυτό. Εντάξει, δεν, δηλαδή δεν κολλάει ο Πικάσο, που mm -hmm. ατύχημα, εντάξει. Mm -hmm. Δηλαδή επειδή ξέρουμε από επικοινωνία, mm -hmm. δεν ήτανε τώρα ο παπάς για να καλύψει τον Πικάσο. Δηλαδή τώρα, Φαντάλμα, εντάξει, δεν είναι. Η Μα δεν συζητούσε όλη η Ελλάδα αυτό το Αυτά λοιπόν είναι τα πολύ ωραία. Σύμφωνα με τη σοφία βούλεψη, οτιδήποτε γίνεται δεν είναι για αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται να λέμε κάτι. Ντάξει, συμβαίνουν όλα αυτά. Μπορεί να φύγει ο νούμερο 2, μπορεί να πέσει ο Πικάσο κάτω. Εντάξει, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Και περνάνε όλα ώρα και πει στην τολίκη ο κονόμου δίπλα. Εντάξει, λέει και, και αυτό, αφού ακούει από τη Βούλτεψη Όλα πάνε μια χαρά στο άλλο κανάλι τώρα, στο Open. Έχουν στήσει συνεργείο έξω από το σπίτι του ζωγράφου όπου ήταν ο παπάζ. Και είναι εκεί η ρεπόρτερ και έχει βρει αυτό αυτόπτη μάρτυρα μια κυρία που είδε, ηλικιωμένη κυρία, είδε τα όσα έγιναν χθες το βράδυ. Σε τρία μέρη την έχουμε αυτή την κυρία. Στο πρώτο μέρος μας περιγράφει ό,τι ακριβώς είδε. Ρωτάει ο δημοσιογράφος και απαντάει κανονικά. Ελευθερία, να ξεκινήσουμε από εσένα γιατί έχει μια, μια κάτοικο τώρα η οποία φαίνεται ότι έχει δει ό,τι συνέβη την, το, το, το, το χθες το βράδυ. πράγματι και ναι. γνωρίζει και την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος όπου χθε το βράδυ συνελήθη μαζί με τον Χρήστο τον Παπά λοιπόν ε, θέλω να μου πείτε ακριβώς τι έχετε δει από χθες το βράδυ Χθες το βράδυ ναι. είδα κάποιον κύριο πήγαινα να ανοίξω την βόρτα να πατήσω τα ναι. ζωάκια μου και να τα δώσω φαγάκι ναι. είδα κάποιον κύριο να μπουκάρει μέσα στην πόρτα μου και να μου λέει είδατε κανέναν εδώ κα, κανένα από του. Ήταν αστυνομικό αυτός που είδατε. Ήταν τη ασφάλεια. τις ασφάλεια, ναι. Και... Λέω, και. δεν είδα. Λέω, και ποιος είστε τη ασφάλεια είμαι. Λέω, δεν σας ξέρω, κύριε Λέω, δεν σα δίνω πανική. Έτσι. Και πήγε μετά προ την πόρτα τη. Αυτό ήταν όλο που είδα. Χρήση τον παπά τον είδατε. Ναι, θα τον είδα, τον, χρήσιο, τον παπά τον με τη βία και τον και σαν, αγένα, σαν το έγινε από την ε, κεντρική, την πόρτα, έτσι. κεντρική, την κεντρική Εδώ είναι τι ακριβώς είδε, απαντάει η κυρία ε, σύμφωνα με τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου ή των δημοσιογράφων από το στούντιο. Το μπέρδεμα και το κωμικό σε αυτό τον τόπο αρχίζει όταν γίνεται ερώτηση στον αυτόπτη μάρτυρα για το τι νομίζει ότι έχει συμβεί. Και ο Έλληνας να απαντάει στο τι νομίζει ότι έχει συμβεί γιατί έχει άποψη για όλα και εκεί αρχίζει σιγά σιγά η απογείωση. Πόσο καιρό πιστεύετε ότι έμενε εδώ ο υπαρχηγό τη Χρήση Αυγή ο κύριο Παπα. Είχατε δει, βασικά κάποια διαφοροποίηση στη συμπεριφορά τη του τελευταίου εννέα μήνε. Είδα σαν να ήταν ένοχη, σαν κάτι να είχε. Και δεν μου άρεσε έτσι ο τρόπο τη. Σαν να ήταν... Δηλαδή τι είχε ο, ο, ο, η συμπεριφορά του, ο τρόπο τη. Κάτι, κάτι μου λέει για αυτό το πράγμα. Εντάξει, που λέει και η βούλτεψη. Σιγά σιγά αρχίζει τώρα εδώ γιατί είναι υποθετικά όλα αυτά. και κρίνει η κυρία η αυτόπτης με βάση το γεγονός. Μέχρι χθε δεν είχε προβληματιστεί με τη γειτόνισά τη, με το, με το σπίτι, με... δεν είχε δει κάτι παράξενο. Το παράξενο είναι αφού ήρθε η ασφάλεια και αφού τον συνέλαβαν και αφού όλη η Ελλάδα συζητάει γι' αυτό. Τρίτο μέρος της συνέντευξη τα λέει αυτά η κυρία ηλικιωμένη, αλλά δεν έχει υπολογίσει έναν αστάθμητο παράγοντα από το άλλο μπαλκόνι. Το την επιχείρηση της ασφάλειας την είδατε όλοι Τι έκαναν, χτύπησαν όλοι. το κουδούνι Τα είδε αυτά Για περιγράψτε μας λίγο Τι ακριβώ είδατε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Πόσο το... άτομα μπήκανε Λοιπόν, έπρεπε να φύγει η κυρία Γιατί το σύζυγό γένει ο σύζυγο από τον μπαλκόνι, από το άλλο, τη μάζεψε. Είδε που μίλαγε εκεί και έλεγε τα υποθετικά, τα πραγματικά με την ασφάλεια και όλα τα υπόλοιπα. Τη μάζεψε μέσα. Ελλάδα. Συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα πάντα. Και όταν το πιάσουν πρωινάδικα, μεσημερινάδικα, βράδυνάδικα, αρχίζει σιγά σιγά και αποκτά μια άλλη διάσταση. Εντάσσεται και αυτό πλήρω σε αυτή τη χώρα που είναι τσίρκο από πάνω έω κάτω, από πλάι ω. Το άλλο πλάι από αριστερά ως δεξιά Γενικώς είναι πάρα πολύ ωραίο Αυτά με τα όσα συνέβησαν χθες, Πάμε πιο πάνω στα σύνορα της χώρας ε, Συναντήθηκε, έγινε μια συνάντηση Για να θυμηθούμε τη συμφωνία των Σκοπείων Εκεί ήταν ο Ζάεφ, ήταν και ηγέτες, ηγέτες Πολιτική ηγεσία των Βαλκανικών χωρών Των Δυτικών Βαλκανίων, Υπουργή Εξωτερικών Ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας Ο οποίος θυμήθηκε Πριν τρία χρόνια, το 18 τη Συμφωνία των Προσπών, την τελετή, τη θυμόμαστε όλοι, εκεί στην Τέντα, με τον Αμερικανό πρέσβη από Κάδο, με τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θυμήθηκε ο Τσίπρα κάτι που είχε πάρει από τον Ζάεφ. Τρία χρόνια πριν, προχωρήσαμε μαζί. Ζω, αν θυμάμαι, σου έκλεψα και την κραβάτα εκείνη την ημέρα. Την έχω και την κρατάω στο συρτάρι μου τρία χρόνια, ω μία από τι σημαντικότερε αναμνήσει ενό τολμηρού βήματο αλλά και μια σταθερή φιλία ανάμεσά μα. Τρία χρόνια πριν προχωρήσαμε μαζί Ζόραν θυμάμαι σου έκλεψα και την γραβάτα εκείνη την ημέρα Δεν πειράζει ο Ζόραν Θα βρει άλλη κραβάτα από τον Αμερικανό πρέσβη Της χώρας του Και εδώ αν ήθελε και ο Τσίπρας καλή από το Ζόρνο θα μπορούσε να πάει στον αμερικανό πρέσβη όλο, όλο αυτό που έγινε με τη συμφωνία των πρεσπών ήταν βασική επιλογή της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών για τα δικά τους συμφέροντα και βεβαίως ακολούθησαν οι παρατρεχάμενοι, οι προέδ, προέδροι, προθυπουργή των χωρών διότι ήταν μια βασική εντολή επιταγή του ΝΑΤΟ, της συμμαχίας μας και τη Αμερική, των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έπρεπε τα σκόπια και καλά να μην περάσουν στα χέρια τη Ρωσία να περάσουν από εδώ. Άρα όλοι γύρω υποταχτείτε και υπογράψτε αυτό που πρέπει. Άλλωστε η συμφωνία των πρεσπών στην Σκοπιανή Βουλή πέρασε με την παρουσία του πρέσβη μέσα στο κοινοβούλιο και με την εξαγορά νομίζω 10-9 βουλευτών ομά χχήμα κανονικά, κανονικότητα, ενώ εδώ τουλάχιστον πέρασε με δημοκρατικέ διαδικασίε που γνωρίζουμε όλοι. Κάπου εκεί λοιπόν μετά τη γραβάτα που είχε κλέψει και το θυμήθηκε ο Λέξι Τσίπρας ε, άρχισε να θυμάται πώς ακριβώς ε, πέρασε. Τρία χρόνια πριν ξέφυγα από τους καρχαρίες, νικήσαμε τους τίγρες, με φαγανόμως η κορυγή. Με έφαγα η κορυγή. Έφαγαν όμως οι κοργοί Γούστο έχουν οι κορυγοί. Να το πούμε αυτό Εδώ στην Ελληνική Βουλή πιο κάτω ερχόμαστε στην Νοβελόπουλος μιλάει για τα δικά του θέματα Και κάποια στιγμή ρίχνει το γάντι Και προκαλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Να κάνουν στριπτής Σας ζητάμε λοιπόν ως Ελληνική Λύση Όλους εσάς Όλοι, όλοι, όλοι θα τα βγάλετε. Όλοι Βγάλτε τα, μη διακόπτετε, παρακαλώ Βγάλτε παρακαλώ. Κύριε Ψιλάντι, σας παρακαλώ Ρέμψη, ρέμψη Καθήστε κάτω, σας παρακαλώ Κύριε έτσι δάκι μου, μη είχασα τσίπηση ή το εμβόλιο Μη είχασα το εμβόλιο Σας είπα βγάλτε προσπάσεις. τα όλα βγάλτε εσείς Πάμε! Όλοι θα τα βγάνετε, όλοι Βγάλτε τα παρακαλώ βγάλτε τα όλοι Δύο σηκωθήκατε, δύο σηκωθήκατε 158 είστε Παρακαλώ Κάλετε Παρακαλώ. Ξέρω Παρακαλώ. πολύ καλά τι λέω εγώ εδώ Δεν λέω τι θέλω Επιτρέψτε να ξέρω κάτι από σας τη λέω. Όλοι δεν τα βγάλετε Όλοι, όλοι θα ξε... για να Ήθελε να πει εννοούσε τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, αλλά είναι ωραίο επεφθυνόμενο στην πλειοψηφία να ζητάει να τα βγάλουν όλοι όλοι να τα βγάλουν, δημιουργεί ωραίε εικόνε επειδή είναι και καλοκαίρι. Στην βόρεια Ελλάδα πάλι, χθε ο προθυπουργό ήταν εκεί, Κυριάκο, και όπω συμβαίνει σε όλε τι περιοδίε του συγκεκριμένου πολιτικού ηγέτη, υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολλοί που σπέδουν αφορμή και θέλουν να εκφράσουν την αγάπη τουλιάζοντα και αλλάζοντα. Ε τέτοια φωνή σε άκουσε όλη Έγινε, να είσαι καλά Μπαλκάν, μπαλκάν, Την κόμενος, Θεέ μου. Έγινε και αγάπη τη, τη κυρία τη συγκεκριμένη, είδε τον Κυριάκο και αυτό που ένιωσε και τη ήρθε αυτομάτω να πει το αγάπη μου. Και ε, το θεωρήσαμε έτσι μια πολύ καλή καλοκαιρινή στιγμή. Δράμα, καβάλα, κάπου εκεί έγινε. Και οπότε είπαμε να το μοιραστούμε όλοι μαζί και να σκεφτούμε πόσο σημαντικό είναι η αγάπη του λαού να εκφράζεται έτσι στον ηγέτη τη και πόσο αρμονικό είναι και τι ωραίο να υπάρχει αυτή η ταύτιση και η συνεχή αποδοχή από το λαό του. τις ηγεσία των έργων, των λόγων και τις συμπεριφορά της γενικότερης επειδή είναι καλοκαίρι όμως, καλά όλα αυτά με τον Βελόπουλο, με τους αυτοπτεσμάρτιρες, με τον Παπά, με τον Τζίπρα τη Γραβάτα, του Ζάεφ αλλά επειδή είναι καλοκαίρι είπαμε να βάλουμε έτσι λίγο πριν πάμε και στο πρώτο μέρος του λαού τον πατέρα και την κόρη να το τραγουδήσουν μαζί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 didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie Bang, bang, bang, bang she shot me down bang, bang, bang, I hit the ground Bang, bang, bang that awful sound Bang, bang, my, my baby shot me, me. Είναι η οικογένεια Σινάτρα, ο μπαμπάς και η κόρη, ο Φράνκι Νάνση Τα ενώσαμε μαζί, είναι μια παραγωγή εδώ τη ελληνοφρενίας 2 11 10 88 80 το τηλέφωνο επικοινωνία είναι μέσα Είναι η τελευταία μέρα με... που επικοινωνείτε με λαό Ότι πείτε τώρα θα παίξει 6 Σεπτέμβρη Πολύ μακριά δηλαδή, οπότε οι επαρκείς και οι έμπειροι Προσανατολιστείτε προς τα εκεί για να έχουμε κάτι και την πρώτη μέρα το Σεπτέμβρη Να είμαστε καλά και τα υπόλοιπα. Radio παπάκι, παραπολιτικά Το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα. Χρήτο Μυρίδης, ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr. Επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official. Επίση μα ακούτε. Από κάτω έχει να κάνετε και εγγραφή. Στα podcast μα βρίσκεται. Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε διαφημίσει. Έλα ρε μου, καλό. Καλώ τα παιδιά μα. Και... Εγώ σ' αγαπάω κάτι και εγώ σ αγαπάω αγαπάω Να σου πω, έχω ετοιμάσει το γουρουνάκι, ξεκινάω το βραδάκι που θα δροσιά και σε τρει-τέσσερι μέρες θα έχω φτάσει καβάλα. Γιατί μιλάει μέρο δεν μου είπε ότι δεν έχει σιτήρια αλλά μου και την κόρη μου να μου κλείσει εισιτήριο και μου κλείσει να στην καβάλα γιατί δεν μου είπε ότι δεν έχει εισιτήριο εδώ κάτω. Τι δεν έχει ρε Δεν έχει, αυτό μου λέει, είναι Δεν να τήρια, καλά που με πήρε Όχι, πήρα, αλλά να έρθεις, Δεν ξέρω ρε τι λέτε τα κομπιουτή για αριστεράς Είναι για συμμετόχη άμα θες δίνεις προαιρετικά 5 ευρώ Ναι αγάπη μου, ναι εντάξει Για ενίσχυση δεν είναι Είπα, μην είναι η ρίζα μας να πούμε και ψάχνουμε κι άλλα. Να σου πω: yeah. Επιτυχία η αστυνομία, έτσι. Από επιτυχία σε επιτυχία, όχι επιτυχία απλά. Συγχαρητήρια σημαντικά στι ομάδε ασφάλεια Αττικής που συνεχίζουν τι επιτυχίε σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα και τομεί. Δεν χορτέρ με τι επιτυχίε. Πε μου, πώ συμβαίνει πάντα σε αυτό το φουνό. Πάμε το μισέλ το βραβευμένο. Να θυμάσαι τη βράβευση από το FBI, έτσι. Ε, βέβαια. Ε, αγγίμωνο, ε. Γι' αυτό και ο. Ο Έλλην Κλουζό. Φίλε κύριο κυριολεξία. Όμω έτσι. Είμαι μήπω ο Έλλην Σάιν. Στην κυριολεξία ο άνθρωπο είναι κλουζό. Στην κυριολεξία. Να σου ετοιμάσω τώρα και για μετά για το Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση που ρημπάσουν οι συνθήκε. Να σου χορεύει η Αποστολή που ήσουν να πουγιλά τόσο συνταρακτικά γεγονότα. Περίμενε τέτοια οριμότητα λαού. Α, καλά, η σκόψη αφαιρούν... καπίστρηση. Βέβαια, ναι, την περίμενα. Ορίμαζαν οι συνθήκε, φαίνοντανε. Ορίμαζαν οι συνθήκε, Έφυγε η αγούριδα. Από λαό που βλέπει survival, αγούρι και μπάστερ, σε το περίμενε σε αυτό. Ναι, έβραζε, έβραζε. Σε περίπτωση πάντω που δεν γίνουν όλα αυτά, και να βγουν πίσω. του δούμε κενάκι, αγαλό, Καλό. Φιλιά στα Ναι. Ε, γεια σα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, θέλω να σου πω: Έψω και εισιτήρια και για Αθήνα και για Θεσσαλονίκη. Αλλά το πήγαινε έλα, βγαίνει γύρω στα 2,5 εκατοστάρικα. Ποιο πήγαινε έλα, Μωρή. Έλα, Αθήνα. Για να έρθω, για να έρθω, για να έρθω είτε Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη, να δω την παράστασή σου. Από πού είσαι, Είμαι στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο! Στην Κύπρο! Μωρη, πας καλά. Θα ρωχώσουν από Κύπρο. Κανονίστε να έρθω εγώ στην Κύπρο. Θέλεις, τελειοξενώ. Έχω σπίτι. Έχω αμάξι να σε γυρίζω όπου θέλεις. Σε εξιστικό, Μου την πέφτεις. Μη τούθεις. Σε καταγέλνω. Στην πέφτα, στεγνά. Έλα κύπρο. Έλα κύπρο, ας Θα ας φάμε, φάμε λουντζά. Έχει λουντζά όλη. Αμέ, ναι, ναι, και χαλούμε και από όλη. Θέλω <laughs> να με κρεμάσει από του κουτσακοτίρε σου στα σακινιά. Χάχ. <laughs> <laughs> να με κάνει λατίνε. Τα ρούχα με τα κουτσακοτήρια <laughs> Με τα κουτσακοτίρκα. Όλα που είχαν τη δουλειά. <laughs> Ποιο υπάρχει εγγόμενο. Τρία θα κάνουμε. Τι διάλογο. Τέλο πάντων. <laughs> θα το <να> διώξω. <laughs> έλα, έλα, κανονίστε να έρθω. <laughs> La Ah bella Bye O Balcan Balcan Balcan e balcaneros Va Τέτοια φωνή, σα... Αγάπη σα... Αγάπη όλη καλά. γράμμα. Έγινε, Είμαι. να είσαι καλά. Βεβαίω να είναι καλά. Πολύ σωστά τα λέει η κυρία. Είμαστε, όλοι συντασσόμαστε πίσω από αυτή την κυρία. Πίσω από αυτό το αγάπη μου. Να είσαι καλά. Επειδή οι ζέστε έχουν σφίξει, ακόμη και τώρα που υποχωρεί, υποτίθεται αυτό ο καύσωνα, χρειάζεται μια ωραία κρυάδα για να δροσιστούμε. Και θα μα την πει ο Δήμαρχο Αθηναίων, την είπε το πρωί, Κώστα Μπακογιάννη. Λοιπόν, πώ αντιμετωπίσατε τον καύσωνα στην Αθήνα, και, και πώς τον αντιμετωπίζονται και σήμερα για τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν κλιματισμό ενώ αίθουσε λες και σφιλίαστη Μιλάμε για το καύσο, να μιλάμε για τη ζέστη στην Ελλάδα είναι λίγο σαν να μιλάνε όπως μιλάνε τα ψάρια για το νερό Καλό, πολύ καλό, αστείο και εφιολόγημα και πολύ πετυχημένο και κυρίω πρωτότυπο δεν έχει ξαναϋποθεί Το είπε ο απαντώντας σε αυτή την κομβική ερώτηση. Η περιφέρεια Κρήτης έχει βγάλει σποτάκι για να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί. Είναι ένα παιδάκι, πάει στη γιαγιά του εκεί, η γιαγιά κάθεται σε μια πολυθρόνα, το παιδάκι εκεί κάνει διάφορα και εξηγεί το παιδάκι γιατί πρέπει να κάνουμε εμβολιασμού και δίνει τα επιχείρηματα. κάνουν το εμβόλιο μόνο έτσι δεν θα μασκελιστούν ξανά μέσα δεν θα φοράμε μάσκα στο σχολείο και το πιο σημαντικό δεν θα ξαναδούμε το χαρδαλιά στην τηλεόραση δεν θα ξαναδούμε το χαρδαλιά στην τηλεόραση ένα κοινωνικό μήνυμα της περιφέρειας Κρήτη. μα αυτό είναι αντικίνητρο εμείς θέλουμε να βλέπουμε το χαρδαλιά στην τηλεόραση Ευχαριστούμε τον Θεό, του Κινέζου, τα Ούφο, δεν ξέρω ποιον, τη, τη Συναστρία που μα χάρισε την, τον κορνοϊό για να βλέπουμε το χαρδαλιά στην τηλεόραση. Όχι, μην εμβολιαστείτε. Να συνεχιστεί ο ιός για να έχουμε το χαρδαλιά με αυτό το ύφο του μάγκα που βγαίνει τα απογεύματα εκεί και λέει τα δικά του. Μέχρι και λατινικά έχει πει. Αν δεν είχαμε την πανδημία, δεν θα είχαμε γνωρίσει αυτό το πρόσωπο του χαρδαλιά που είναι τόσο σημαντικό, τόσο πολύτιμο για τη Σάτειρα, το Δελφινάριο, τον ελληνικό λαό. συνέχεια, αλλά ως τώρα, μια που είπαμε μέρος δεύτερων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τηλεφωνούμε από την Κουμουνδούρου. Στα αρχίδια μα. Δεν νομίζω. Ε. Για καλώ σα πειράμε. Μηλετοκόπη στην Κουμουντούρου που γλίτωσε ο παπά μόνο με ένα ειδικό δικαστήριο. Εννοείται. Δηλαδή αυτό αποδεικνύει ότι δεν ήταν λαμόγιο που τάπιασε, ήταν λαμόγιο που του ενορχίστρωσε. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ε, ωραία, ναι, εννοείται. Όχι αυτό λέω. Το πανηγύρι είναι, <Ρι> ότι βγήκε σενορχήστρωσε ο άνθρωπος είναι τις κουλτούρες, νομίζω ότι τους Μπράβο στον Ικολιό. Ενορχιστρωτή παπά. Κόφτε τη μαλακία επιτέλου και την προπαγάνδα. Everyday μαλακία δεν γίνεται. Everyday μαλακία. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Εμεί εντωμεταξύ σα πήραμε για να σα πούμε τι ωραία μερίδα που είναι ο ριζοσπάστη. Και να σα ευχηθούμε και χριστιανικά χρόνια πολλά. Και εσεί γαμιάστε Ματ, άμα είναι να λέμε μαλακίε δεν έχει νόημα. Είναι ωραία εφημερίδα ο ριζοσπάστη. Έβαλε κουπόνια, δεν είναι υδρομασά. Δεν είναι. Αισθά διάρο θέλετε. Εκτέλεση λέτε; Όχι κοντσορβοκούτη! Όχι εκτέλεση φίλε! Εκτέλεση είχε δώσει η συντρόφισα! Τελικά τι θα κάνουμε με τα μέτρα? Με τα μέτρα θα πιάσουμε κανένα πησυρικά αν στον πλακόσμιο στο ξύλο να τον εμβολιάσουμε να του πάρουμε την κάρτα. Α λες! Μα Θέλω να βρέπεις την ευκαιρία σε κάθε κρίση. Αυτό μα... Δεν το είχα σκεφτεί η αλήθεια Εμείς έχουμε ήδη πιάσει δύο. 3 Είμαστε πίσω στην Κουμουδούρου ρε φίλε Δεν το είχα σκεφτεί, μπορούμε να τους πιάνουμε να τους μπουζουριάζουμε Ναι ρε Κάρτες είναι αυτές Πού πω Τι φαντά... από κάτω σε μια συναυλία του Mad Clip Της Φουρέιρα κάπου που έχει πιτσιρικάκια Μα*** κάνει τη Φουρέιρα Γιατί μπορεί να θέλει να είμαστε μαζί Μαζί Θα βρει και τη Φουρέιρα που είναι ρεαγκόμενα, πιάνει και 10 πιτσιρικάκια, τα το εμβόλιο, το παίζει γονέα και καλά, Γονέα Α. Ε. Όχι ρε, είσαι καλά, δεν καταλαβέ. Του στάζει από τα 150 που και... θα του δώσει τα 50, τίποτα. Μετά κλωτσά, παίρνει το τέτοιο και φεύγει. Ρεοπισθοδρομικέ, άμα πάνε στη Φουρέιρα θα έχουν την κάρτα μαζί του. Πιάνει 10 πιτσιρικάκια με την κάρτα και του την κλέβει. Πριν μπουν στη φουρέιρα. Όλα εγώ ρε, έστω. Πριν ε. μπουν στη φουρέιρα, μην μπουν ούτε στη Φουρέιρα. Σωστό Και το να σου πω χαρούλι, θέλει. Σου μιλώ και κότσι, νίζει την φανταστώ Ε, κάτι είναι έτσι πιο αό. Μίλτο Πασχαλίδη, που ξέρω και μια φανατική. Φάνη εκεί πέρα. Μίλτο, μίλτο, ναι, ναι, ναι μίλτο. Ένα χπουργήτη στη βροχή τη ερημιά. Εντάξει, έστω. Να πα να, να, να πουλήσει έρωτα, ρε μα. Έχει εκεί πέρα. Μπά δεν έχει, είναι με το όλες, να βρει. <Καναγία>, δεν μου λες, Τι πάμε διακοπέ. Το βούλο. Α, κατάλαβα. <Καναγία> <Καναγία> Επίση, ο ριζοσπάστη δεν είναι σοβαρή εφημερίδα γιατί δεν έχει ούτε ζώδια. Από αυτό μόνο καταλαβαίνει κανεί γιατί λέγανε εδώ με το Σιριζέο για το ριζοσπάστη που δεν έχει κουπόνια, δεν ξέρω τι άλλο εκεί μα αζωοκαλσόν, τι είπανε, δεν έχει και ζώδια. Ψάξει να βρεις να διαβάσει ένα ζώδιο, δεν υπάρχει πουθενά. Το 2021 τώρα όλα αυτά. Κάπω έτσι με αυτέ τι σκέψει φτάνουμε στο τέλο. Τι τέλο δηλαδή, αρχίζουν οι παραγγελίε, αφιερώσει όπω κάθε Παρασκευή μα πάνε. Σε κάποιες διαφημίσεις μετά το μαγκαζίνο, εμεί από Δευτέρα, όλη τη βδομάδα από Θεσσαλονίκη, από το στούντιο της Θεσσαλονίκης, από το Νόρθ θα βγαίνουμε από εκεί, πλατεία Αριστοτέλους ακριβώς. Οπότε θα σας μιλάμε με τον αέρα του Βόρρα. Καλό Σαββατοκύριακο, τα υπόλοιπα όπως είπαμε. Σγουρά, κρούμα, ανεμίζε, ο και αν θέλει μια παραγγελία για την Παρασκευή, Βάλε τα σγουρά μαλλιά. Έτσι, να αλαφρύνει κάπω η ψυχούλα μα με όλα αυτά που μα βρίσκουν. Υγιεινά σε καλά. Σας αγαπώ, σα αγαπούσα πάντοτε και τώρα. Η δολιά μου η τάρδια στενάζει και πονά Σα αγαπούσα πάντοτε και τώρα. Η δολιά μου η καρδιά και πονά. Επειδή είσαστε εδώ το Σάββατο στο ο... πάρκο Κράκαρη, στον πολυχώρο στα λοιπάσματα. Πάρκο Κράκαρη λέγεται. Αμέ. Τέλεια. Λοιπόν, ακούσατε. Το Σάββατο στα λοιπάσματα στο προφεστιβαλικό της ΚΝΕ. Δέκα και μισή το βράδυ παίζω. Πάρκο, χράκαρι, πολυχώρο λοιπάσματα, δραπετσόνα. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. για να μην σου κάνω παράπονα να μπειριθάς εδώ, θέλω να μου πεις κάτι την Παρασκευή. Για να δούμε. Θέλω πρώτα να βάλει το Μπαφίλαρο, να λέει ο Χατζηδάκης, την πορεία να ακούγεται ο Χατζηδάκης να λέει το οπτάωρο και τέλος ο ψωμιάδης να λέει πα, πα Το φαγε. Ο Γιακουμάτος το λέει αυτό. Ο Γιακουμάτος το έλεγε. Yeah. Ο Γιακουμάτο. Yeah. <σχετί> Μεσάει. Κύριε Υπουργέ, κατζιθάφτη. Να ξεκαθαρίσω. Καταργείτε το Οχτάβρο. Το πάγε. Δεν θα πληρώνονται οι υπερορίε. Το πάγε. Ποιο. Το Δεν πάτε σε διάλογο Να σου πω, ποια πριν από πέντε μήνε θυμήθηκε το τηλεφώνημα του Αντρέα Καλημέρα από το γραφείο του Ναι, ναι, Με την κλοπή του πίνακα του πικάσω το 12. Αυτή ένα μηδέν. Εγώ ένα μην. Έμω Υψωνά να το ξέρω τι. Εσύ. Λοιπόν, να κόψω το κόλο σου και να το ξαναβάλει. Θα το βάλω την παρασκευή. Λύσα. Για ποια φορμή το έχειμηθεί τότε όμω. Με τα Γένεια τη Κυνατή. Σωστό, σωστό. Πώ κόλισε με τα Αγένεια είδε, Πώ κόλησε με τα Εγένεια και η έβρεση των πεινάκων και τα να δείξει. Ο Χριστοχωρίδη. Διαβολική σύμπτωση. σύμπλο. Να εμφανεί μια επιτυχία. Τόσο έχει. Ακριβώ. Εγώ λέω να περνά για την. Για του χειροκροτάμε και για τον Πικάσο. Εννοείται. Ναι. Και κυρίω για το πώ παρουσίασαν το, το, το πίνακα. Κυρίω και πώ τον έπιαζαν και πώ δεν έσπασε. Πώς... Βουργού, Μα ακούτε, καλημέρα σα. Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Ναι, ναι. Καλημέρα σα. Λέγομαι Ανδρέα Τεπενδρή. Τηλεφωνώ από το γραφείο τη κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, τη Διευθύντρια Εθνική Πινακοθέκη. Τι κάνετε. Καλά, έτσι. Καλά, μια χαρά. Πήρα και να σα ενημερώσω για κάτι που εντοπίσαμε από μια άλλη κάμερα ασφαλεία. Και πριν το παραδώσω. Αυτό που ξεχωρίζει, Αγαπάνε τελείωμα, ναι. Ότι σχετικά με αυτό το θέμα, εδώ δεν έχει μιλήσει κανένα στο γραφείο. Θα απευθυνθείτε στον αρχηγό. 69 ο Σα είπα ο κ. Παπουτσής, να πάμε εκεί. Κάθε... Αν θέλετε κάτι, σχετικά στι υπηρεσίε, είναι υπηρεσιακό το θέμα. Δεν υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Εντάξει, έγινε. Να είστε yeah. καλά. <Τι> ναι, καλημέρα σα. Το γραφείο του κ. αρχηγού. Ναι.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 Βλέπουμε έναν άντρα ψαρομάλι με κοστούμι και δερμάτινα γκάρδια να μπαίνει μέσα ναι. και ξεχωρίζει από την κάμερα την απέναντι ότι έχει έντονο βλέμμα. Περιφέρεται στην αίθουσα, κοντοστέκεται μπροστά στον πίνακα και κοιτάζει το γυναικείο κεφάλι του Πικάσο πριν mm. το λιστέψει. Το κοιτάζει στα μάτια, έχει και ο πίνακα σε έντονο βλέμα, Δεν ξέρω. Είχαμε και μια αιαμίτισα δίπλα, αλλά δεν την προτίμησε. Πήρε την άλλη του Πικάσο. Πέσαμε ένα τηλέφωνο. 2 11 mm. 205. Mm. Υποψιαζόμαστε από την εικόνα που βλέπουμε απέναντι mm. ότι είναι ο ληστή με το ρίμελ. Από το έντονο βλέμμα. Ο άγνωστος άντρα μοιάζει με τον γκίμονα Κουλούρι. Γι' αυτό πήρα τον κύριο Παπουτσί αμέσω και με έστειλαν σε εσά, βέβαια. Γιατί είπαν ότι είναι υπηρεσιακό το θέμα, δεν είναι πολιτικό. Και φεύγοντα το έχει πέσει και ένα φυλακτό, δεν το έχουμε σηκώσει για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι ένα εικονισματάκι με τον προστάτη Άγιό του, τον eyeliner. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, ε, Είστε στο. Ε, από το γραφείο, είπατε. Τη κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, τη διευθύντρια Εθνική Μαρίνα. Εμεί δεν έχουμε αγγίξει τίποτα. Όχι, μην αγγινικίζετε. Λαμπράκι. Φοβηθήκαμε για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Μην τα αλλοιώσουμε. Μην, μην εμποδίσουμε, παρεμποδίσουμε το έργο μα. Ήρθε και η ασφάλεια. Ορίστε. Δεν ήρθε η ασφάλεια. Έφυγαν τα παιδιά κάποια στιγμή. Εμεί του φωνάξαμε πάλι. Και γι' αυτό εγώ πήρα πριν πάρει έκταση. Γιατί είναι και τα κανάλια έξω. Και έστειλα την ασφάλεια επίτηδε. Για να συνοηθούμε μεταξύ μα. γίνει τώρα επειδή ο κύριο Κουλούρη ήταν υπουργό. Ένα λεπτάκι στα. Θα... Δεν ξέρω, δηλαδή. Θα επικοινωνήσω, είναι... θα σα πάρω τηλέφωνο. Το εσωτερικό περιμένετε. του Πασόκμπιμπο ήταν, δεν ξέρω. Γι' αυτό δεν θέλαμε να ανακατευτούμε εμεί. Να περιμένετε, θα σα πάρουμε τηλέφωνα. Εντάξει εντάξει. εντάξει, εντάξει. Να είστε καλά. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Το τραγούδι Στάλινγκαντ. Α, σκληρό. Σκληρό, ναι, μ' αρέσει. Μ αρέσει. Μ με, με, με τσιτώνει, με ξητάρι, με, με. Εντάξει, να το βάλω. Καλά, την καρέκλα, φυλάκια. Come lascia io resiste la città tra le distavvincrado di santo siete la Απολάρισα ο Νίκος. Γεια σου Νίκος Λάρισα. Γεια παραγγελία για την Παρασκευή γίνεται. Δώσε. Το τηλεοπτικό κρεβάτι. Ποιο, την παρτούζα. Ναι. Οκ. Ευχαριστώ. Γεια. Εεεεέλη. Θέλει να από εδώ. <σχερ> είναι για όλου μας όλα αυτά πολύ καινούρια. Ένα. Ένα. Ένα. Oh! <σχερ> <σχερ> θα τον παίξω κι εγώ. Και έρχεται αυτό ο μαύρο κόρακα. Ένα. Θα πρέπει να μου πείτε, σε τι ακριβώ θα υποφεληθώ και εγώ. Αχ, λιγάκι. Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Προστολή την Παρασκευή, βάλευρε τον Κυρπαντέλη, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι με άνθρωπε, κυλπαντελή, έχει και σύζυγο, κόρη παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη τιμή. Τροστροφή, πνευματική. Μάκρυ από κόμματα, μη μπελά, πατριστρισκία και φαμελιά. Τέσσερα άκουσα ναι, δεν μπορούσα να σε πετύχω. Έτσι που έλεγε ότι το κύριο Βασίλη και, ε, είναι άνωστη η τιμή, έλεγε εκπομπή χωρί αυτό. Έχουν καταλάβει η Αποστολή ότι είναι πολιτική με μηνύματα η εκπομπή και χτίζει κάτι το οποίο πρέπει οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι παίρνουν και δίνουν για αυτό το πράγμα. Έτσι να, να ξυπνήσουν λίγο. Η Αποστολή για την Παρασκευή Παραγγελιά. Θέλω αυτό να πω. η βλακία αυτή που είπε είναι χωρί ο μελέτα, χωρί κάτι τέτοιο, χωρί τέτοια. Και Λε μου λέω σε φίλου, χωρίς χωρί και του με βασίλη. το Βασίλης πού είναι. Ρε. Τρώγεται πάντως και χωρίς αυγά η ομελέτα. Θέλω να πω, μπορείς να βάλεις μελέτα. κάτι άλλο που τα δένει. Τρώμε και φίλια και Πού μα... είναι και ο με τον Έχω χάσει ρε. τα ίχνη του δεν ξέρω, μπορεί να τα κακάρωσε. Το, να τη... Λε. Λε. Λε. Λε, εγώ, κορονοϊό είχαμε. σε διάλογο! Τώρα μιλάω σοβαρά ή δεν ξέρει όντω. Ε, δεν ξέρω, Φίσαι. δεν έχει κατσαρίδηση η Πάτρα. Είπαμε ήρθε hey. ο κομμουνιστή ο Δήμαρχο, δεν μπορεί να μην έχει κατσαρίδηση. Έντυχε και τι κατσαρίδε. Περί τι θέλω την Παρασκευή. Θέλω αφιέρωμα για του πρόσφυγε, πρόσεξε. Ή το imagine του Τζον Λενών. Βάλει στην προσφυγία του Γιώργου Νταλάρα. αφιερωμένο στου πρόσφυγε. Σε, πέτρα, σε χώμα, να ριζώσει αλλά και πολλοί ποτπορεί πολύ τρελοπών, έτσι. Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπών. Hey! Οι διαχρονικών για όσους έχουνε προβλήματα φίλε και φίλοι, με μικούς πόνους. Hey! Πάμε όμως στο στομαχικό. Το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Hey! Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Hey! Με το εντερικό, λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με μόνο, μόνο κρατηθείτε, 29 ευρώ. Hey! Οι αυτοκατορικό φίλες και φίλοι, για όσους έχουνε, ωστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, ή hey! βυζαντινών, ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούσης γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Και hey! έχω επιχειρήσει. αλλά ξέρω ένα πράγμα, για το θυμάστε, η υγεία δεν είναι επιχείρηση. Έλα Αποστολή Έλα Τι κάνεις δε, καλά Καλά εσύ Ωραία καλά Λοιπόν ένα τραγούδι για την επόμενη Παρασκήβη Έχει φύγει το παιδί από θέμο σκανδάμι Τώρα το έγραψες τα τέτοια Όχι το έγραψα κάπου Πατησίων 31 Και στουρνάρι 100 Παραχώδης 15 Τσιμισκή 18 Πρώτος όροφος Γεωργίου Αγγελόπουλος Τον έκτορε τη Ρέαντων Ακάκηση με υπόγειο Ζερβός Με το χάρο ρίχνο για το επόμενο φανάρι Αν κερδίσει δώρο η πίτσα και μαζί ο οδηγός Και ονειρεύουμε τα βράδια πως πετάει στου οράμος αυτό το γερικό κοπαππή Και μια φωνή πάνω από την πόλη τραγουδάει Έχει φύγει, έχει φύγει το παιδί Εγώ και μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λοιπόν, θα βάλει εκείνο το οικητικό που κάθε φτιάξει με τα Σαρδάμ του. Ένα-έναν σημείτου μετά από Ανδρέου μαζί. Με? Όλα, το μακέτο, τις κάλτες κτλ. Θα βάλει σύμπρα αυτή η γνώση του. Με, το στρέφεται καρπούτου κτλ. Το Μητσοτάκη ώψε θεσία ποδές κατά προτίμηση. Οκ. Okay. Όλοι μαζί, ενωμένοι, και okay. okay. ένα τέτοιο. Έγινε, οκ. Έτσι είναι εθνωτικό. Okay. Έλα γινά. 8 κιλάδο γέφυρες, 63 χιλιόμετρα παλάπλευλο οδικό δίκτυο. Ε, ό, ό, όταν ήμουν υπουργός της Παιδείας, θυμάμαι ότι υπέγραφα ένα στίβο χαρτιών κάθε μέρα. <Καλίου> <Καλίου> Μας έλεγαν για χρόνια... Για μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο. <μιου> Δίνουμε όλοι το παρόν την κυριακή. <μιου> τις κάλψες. <μιου> όμως ο σύνολος του προϋπολογισμού. Η εικόνα αυτή ίσως του φανεί πέρα για πέρα διακρύβευτη. Σαπουνόπερα. <μιου> Τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς. Δίπλα και στην αγωνία και την ανασφάλεια όμως ανατέλει. Ταυτόχρονα μια νέα αυτοπεποίθηση ακουρτα, ακουρτα, ακουρτα, ακουρτα. Θέλω να μου βάλεις αυτό που είχε βάλει ο Θήμιος για το συνέδριο του Κουκουέ, Που μίλαγε ο Βελουχιώτης Αμπελόγιάννης και όλη την ιστορία Και θέλω να μου κλείσεις με το τραγώδι Λίγο ακόμα να σκοθούμε λίγο ψηλότερα Αδέρφια, Έλληνε και Ελληνίδες της Ισλαμίας και όλης της περιοχής Από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς Σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμ